1,5 Δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβος του. Τι άλλα ελληνικά ρε γάμοντα να χρησιμοποιήσουμε. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε. Είναι κούσιμο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρτι του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκ και να το πετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμος αυτού του κράτους. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπετώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες φόλες. Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιφανείο Έχω ακόμη μέχρι σήμερα τα νομικά τμήματα των κομμάτων ένα ένα κόμμα να βγει να μιλήσει. Ρεία Αλέξη, θα με τρελάνει εγώ δηλαδή θα τρελαφώνει και φίλου. Εσύ δεν μα είπε ότι ήσουνα... είσαι θαυμαστή του σχεδίου Μάρσαλ. Διότι γύρω στι 600.000 οικογένειε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανασφάλιστε. Σα λέει τίποτε αυτό. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Είσαι σκλάβο του. Στον τοίχο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 Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι the... Από το ράδιο Arta στους 101,5 FM σήμερα συνεφιασμένοι σήμερα ημέρα that... Κυρίες μου και κύριοι είναι η εκπομπή στον τοίχο, θα είμαστε καμιά ώρα παρέα, είμαι ο Γιάννης Λαζάρου και εσείς στο 2681 4.060 μπορείτε να μας καλέσετε και να κάνετε τα πετσοκόματα τα οποία γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα <Και> Κυρία μου και κυρία μου Καλημέρα και στους φίλους που ακούνε εκτός εμβελίας ραδιοφώνου Στον Κώστα στην κοζάνη, σε ολάκερη την Κοζάνη, Όπου εκπέμπει το ραδιογιόνι, στην Κύπρο Και σε άλλα ραδιόφωνα τα οποία συντονίζονται για να ρέουν τα προγράμματα, κυρίες μου και κύριοι. Λοιπόν που λέτε, θα διαπιστώσατε όλοι τα τελευταία 24 ώρα Πήξαμε, πίξαμε στους ουκρανολόγους Πήξαμε στους ουκρανολόγους πάλι Πού βρίσκονται τόσοι ειδικοί ρε παιδί μου Μικροί μαριολόγοι, θυμόσαστε πάει εκείνη μικρή Μαρία Θυμόσαστε ο Λάκερη, την την κοινωνία να ορίεται για τη μικρή Μαρία Ειδικοί αναλυτές Πού είναι να πούμε, πάνε χαθήκαν Και αυτοί τώρα έχουμε ανάλογα με το 24 Άρε Πασιοκ Μιγάλη Πυρνάει Πασιοκ Μιγάλη Τσουβ για την καφεδάρα του μου Τσουβ Ναι, έχει, έχει ορατότητα εδώ Ο στούντιος Σε ένα δρόμο Που οδηγεί Δέκα η ώρα, δέκα και κάτι Για την καφεδάρα φριντούτσινο. Φρεντουτζίνο με την τζιπάρα Απ' τον ιδρώτα τους Ξέρεις τώρα, ναι Είναι που ουρλίονται οι Οι, οι Ελληνάρες τώρα για τις ε, Μικιό Μικιό τι σημαίνει Μα καλά μαλάκες όλοι Ναι, λοιπόν ε, Τι έλεγα ε, Ναι, ας του τώρα Άρα είναι το ναι. Λοιπόν Ουκρανολόγοι, ουκρανολόγοι στο στην ανάλυση Ουκρανολόγοι Μας φάγανε το μελιμένα τα προβλήματα Η Ελλάδα έχει Ανάλυση από τους ουκρανολόγους Για το τι γίνεται στην Ουκρανία Εσύ βέβαια ξέρεις Καλύτερα από εμάς Ότι στην Ουκρανία γίνεται Ό,τι γίνεται με άλλο τρόπο Στην Ελλάδα Ό,τι έγινε παλαιότερα σε άλλες χώρες, ότι θα γίνει στο μέλλον για να επιβληθεί η απόλυτη κυριαρχία αυτών που σχεδίασαν την κατάργηση των κρατών, των εθνών, των πάντων για να επιβάλλουν την απόλυτη, πώς θα την λέγαμε τώρα, global, global government. Όπως θα την έλεγε ο διαβασμένος, ο χαρβαρδιανός Γεώργιος Παπαντρέας Λοιπόν Οπότε μη τώρα Εσύ μην κάνεις αναλύσεις για Για την Ουκρανία Στην Ουκρανία θα γίνει Αυτό το οποίο γουστάρουν Μη σκάς. Ανάλογα με τα συμφέροντα που έχουν Ένθεν κακήθεν Καταλαβαίνεις Η ένθεν είναι από εδώ η σύμμαχή σου Η ενωμένη ευρώ Η κακήθεν είναι η, η, Ο Μπούτιν, ο Μπούτιν η παρέα του Και καταλαβαίνεις Στη μέση είναι Στη μέση δυστυχώς κυρία μου και κυρία μου Είναι κάποια 18 χρόνια. Γιατί τον έφηβο τώρα δεν τον κρατάς Έτσι Θα βγει στον δρόμο ο, νε, ο νέος άνθρωπο Η δυστυχία είναι αυτά τα κορμιά Τα νεαρά που είναι ξαπλωμένα κάτω Στα πεζοδρόμια Όπως ήταν και εδώ ξαπλωμένα Άλλες περιόδους Λέμε, λέγε με καλτεζά και τέτοια Λοιπόν Για να επιβάλλουν οι, οι εξουσιαστές Αυτά που γουστάρουν. Αυτή είναι η δυστυχία. Τα πιτσερίκια τα οποία θα βγουν στο δρόμο, ούτω ή άλλω, εξάλλου πάνω πατάνε αυτοί που σχεδιάζουν αυτά τα κόλπα και κάνουν αυτά που κάνουν. Οπότε λοιπόν, το αν θα γίνει διχοτόμηση στην Ουκρανία, το αν εκείνο. Αλλά όμως, αλλά όμως τι σου είπε ο αναλυτή, Οχοχοχ μάνα Μπορεί να πάει σε δεύτερη μοίρα τώρα το σώσιμο της Ελλάδας γιατί είναι μεγαλύτερα τα συμφέροντα εκεί πέρα στην Ουκρανία από ρηκτό πλούτο και άλλα τέτοια ωραία. Ωχ καημένε μου τώρα φαντάζεσαι να πας σε δεύτερο πλάνο. Εδώ σε πρώτο πλάνο σε είχαν και έτρεχε η σωτηρία από τα παντζάκια σου. Κυρία μου και κυρία μου, μεταξύ αφήγουμε τώρα από την Ουκρανολογία λοιπόν και να πάμε στο πρωτογενές... Κλεόπλασμα. Ε, ναι, νεόπλασμα. Όχι, πλεόνασμα. Λοιπόν. Όπου το, αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το βλέπουν όλοι. Ουκρανοί, καλά οι Ουκρανοί τώρα δεν βλέπουν την τύφλα του. Ε, η Λαγκάρτ, ας πούμε. Κατάλαβες. Είδε και η Λαγκάρτ το πρωτογενές πλεόνασμα. Και πανηγυρίζει η Λαγκάρτ για το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδα. Εν εσύ, τα λέω, μου τώρα. Λες πρωτογενές πλεόνασμα εδώ Πρωτογενές πλεόνασμα εκεί Πού είναι ο παπάς Δεν το βλέπεις το πρωτογενές πλεόνασμα Και μας είπε η Λαγκάρν Μην ξεχνάς τώρα βέβαια ότι η Λαγκάρν Εκτός από σοβαρό προσώπατο Είναι και σύμμαχος Του 68% των Ελληναράδων Αυτών όλων που θέλουν την Ευρώπη Που σκίζονται και μας είπε ότι ξεπέρασε τα δύσκολα η Ελλάς Και έχει μπει σε τροχιά ανάπτυξης Που τι, α, τι τροχιά είναι αυτή ρε Για κοιτάξτε προς τα πάνω ρε παιδί μου Για ανοίξτε μια ματιά στον να δούμε Που διέλο τροχεύει αυτή η ανάπτυξη Και δεν τη βλέπει κανένας <σκυρίζει> Ναι Ανάπτυξη διότι θα είδατε Προχθές όχι χθες Επιδόθηκαν και επισήμω οι απολύσει Στη χαλιβουργία Ελλάδος Άιντε παιδιά τραβάτε κι ε, διασκεδάσετε. Την ανεργία σας βλέποντας Και νιώθοντας χωλήπτη Το πρωτογενές ε, πλεονάσμα Να σας πνίγει Το λαρρίγγι Τι είναι αυτό τώρα Α, ah, Είναι το τραγούδι έτσι Τι χωλήπτης εσύ ρε παιδί Μάλιστα μάλιστα πρωτογενές πλεόνασμα λοιπόν σημειώθηκαν μεγάλες επιτυχίες πανηγυρίζει η, η κυρία Λαγκάρντ μαζί με, τους... με το 68% των Ελλήνων το οποίο μάλλον και αυτό το βλέπει το πρωτογενές πλεόνασμα παιδιά έτσι το βλέπει το πρωτογενές πλεόνασμα εν τω μεταξύ ανάμεσα τώρα σε ουκρανολόγους ε, πανηγυρισμούς και άλλα τέτοια ωραία Ορίστε παρακαλώ Μου <Τι> έχεις δίκιο φίλε Μου είναι ένας φίλος εδώ βλέποντας την Τζίκνα από την Ελλάδα χθε, Αυτή τη γελιότητα Πραγματική γελιότητα πια Κάτ' δηλαδή Σου λένε εκεί έχει πολύ πρωτογενές πλεόνασμα Και βέβαια φαντάζομαι να είδατε τις εικόνες όλες Τις εικόνες τις οποίες μεταφέραν Όταν θέλουν να σου μεταφέρουν το σκιάξιμο, Τη δυστυχία Είδες πως τους δείχνουν στην ουρά να στέκονται για ένα κομμάτι κρέας Μετάλαβες αυτές οι εικόνες Από το 211 νομίζω ήταν λέει, τις είχε απαγορεύσει ο σουρού, Έλληνες που ψάχνουν τους Κάδους Και άλλα τέτοια πράγματα Για να μην ενισχύεται λέει Η δυστυχία στο μυαλό των, των Ελλήνων Τέλος πάντων δεν έχει σημασία Αλλά όταν θέλουν να σε φτιάξουν, Πάρε από τη μία Ουκρανία Κοίτα να δεις τι θα γίνει Θα σε σκοτώνουν οι ελεύθεροι σκοπευτές Πάρε απ' την άλλη ουρά για μισό σου βλάκι. Παρακαλώ Άβε Έλα, μη μου λεφτελεί, Πόση ώρα πήραν μπόνους Α, καλά, καλά, εντάξει Μάλιστα, εντάξει, εντάξει, εντάξει, καλά Όχι Ντάξει, καλά, εντάξει, καλά Χαίρομαι που σ' ακούω έτσι σήμερα, καλημέρα εξιχολύπτη από τον θαυμαστή σου και ενημερώνομαι ότι λέει πήρανε λέει το 60% των Ελλήνων <γιλήρω> πήραν μία μισή ώρα άδεια από τις εργασίες τους καταλαβαίνεις για το δημόσιο υπάλληλος μιλάει ο φίλος για να πάνε λέει να τσικνήσουνε πήραν μπόνους μία μισή ώρα τι έχουν μπόνους 365 μέρες το χρόνο η μία μισή ώρα τους μάρανε τώρα <συλήρω> σιγά τώρα ρε παιδί <συλήρω> Ελά τώρα <συλήρω> αυτή λοιπόν η... η εικόνα όλη η Ελληνάρα μου εκεί να τους βλέπεις στην ουρά σε συνδυασμό λοιπόν με την Ουκρανία, παρακαλώ ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, ρε φίλε να πούμε, τι, ναι, στην ουρά είναι. Στην ουρά είναι. Ρε. Στην ουρά περιμένανε να πάρουν ένα κομματάκι κρέας. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι μόνο οι εικόνες που δείχνανε εκεί από τη Βαρβάκιο ε, Συνέβη και σε άλλες μεγαλοπόλεις ε, της Ελλάδος όπως η Άρτα ας πούμε Δεν ξέρω στην Κουζάνη τι έγινε, μας πει ο Κώστας να μας πάρει τηλέφωνο Θα περιμέναν στην ουρά εκεί Αλλά φυσικά οι Έλληνες, να σου πω κα, οι Έλληνε, Ρε πουλάκι μου χρυσό τώρα, μην κοιτάς την εικόνα που σου δείχνουν ε, οι τα εθνικά οι εθνικοί μας καναλάρχες γιατί απ' τη μία κοίταξε ή θα μίνε στην ουρά για κρέας δυστυχισμένοι αν δεν μας ψηφίσει ή θα έχουμε του ελεύθερου σκοποτευτέ όπω ή θα έχουμε τους ελεύθερους σκοπευτές όπως Ουκρανία οι ίδιοι αυτοί δεν ήταν ούτε με, την εποχή των παχαίων αγελάδων που πήγαιναν με τα σωματεία τους εκδρομές στο εξωτερικό και κατέβαιναν να φάνε πρωινό και έβαζαν στις τσέπες ακόμα και μαρμελάδες θα με τρελάνεις. Είχαν σηκώσει τα χέρια για τα μπουδάρια ψηλά οι στην Ευρώπη γιατί α, ξέρεις πήγαιναν τα παιδιά τώρα στη Βιέννη. Ναι, σου λέω! Στου Μουνακού λοιπόν! Και κατέβαιναν για πρωινό και σήκουν τα μπουδάρια ψηλά οι Δεν γίνεται αυτό έλεγα. Λέλα Ναι, ήταν τότε οι εποχές των παχαίων αγελάδων. Τώρα του είναι των ισχνών αγελάδων. Λοιπόν, τότε εκείνη την εικόνα τι να σου την δείξουνε. Ξεφτείλα η μία με τι παχαίε αγελάδες. Απόλυτη ξεφτή η άλλα άλλοι με τις ισχνές αγελάδες. Οπότε φά την εικόνα τώρα και βάλε καλά στο μυαλό σου. Πρώτον, ότι αν δεν ψηφίσεις αυτούς, θα είσαι ή έτσι στην ουρά για ένα κομμάτι σουβλακίου ή θα σε πυροβολάει ο ελεύθερος σκοπευτής. Δεύτερον, έτσι και δεν τους ψηφίσεις, μπορεί να σε κάψει κανένας από αυτούς που σου πω, ο Πάχτας. Και ο Πάχτας είναι ακόμα ελεύθερος μεγάλε, εντάξει. Ακόμη δεν τον... να τον ακουμπήσει τον Πάχτα Φαντάζεσαι τώρα να βγει να τα έλεγες εσύ αυτά. Αγκαλά Καλά Τώρα αρχίσανε και το παιχνίδι. Βλέπουν ιστορία. Τους βρήσανε λέει τώρα οι Χρυσαυγήτες χθες και βγήκαν οι Νοικοκυρέοι και ποπό βρήκαν οι Χρυσαυγήτες και ο Άριος Πάγος είπαν λέει τον... Ε, κάποιος από τους Χρυσαυγήτες είπε ότι είναι πουλημένοι οι δικαστές και ετοιμάζεται ο Άριος Πάγος να βγάλει εκτός νόμου τη Χρυσή βγήκε άλλα τέτοια από καταβολής κατασκευασμένων ε, κομμάτων και, όλες, και πολιτικών ε, καταστάσεων, δεν έχουμε παρακολουθήσει άλλο τέτο, αλλά τόσο μεγάλος πρόξιμο για το ανέβασμα των ποσοστών ενός πολιτικού χώρου, όσο κάνουν αυτή τη στιγμή όλα τα δημοκρατικά ε, κόμματα, όσο και ε, ε, οι υπόλοιπες υπηρεσίες του κράτους, δικαστικές ε, και τα πάντα κάνουν τα δύνατα δυνατά να σπρώξουν σε μονοψήφιο νούμερο τη Χρυσή Αυγή αλλιώς δεν εξηγούνται όλα αυτά παιδιά τώρα μην δεν εξηγούνται τώρα όλα αυτά Μήνα. μην τσιμπάτε τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ Κυρία μου και κυρία μου όπως σας λέγαμε χθες η απόφητη του ξεχάρβαρτ έκαναν σύναξη στην Έγλη και κεντρικό ομιλητή εκάλεσαν τον αρχηγό των Χαρβαρδιανών τον Γεώργιο Παπαντρέα για να αναλύσει για μία ακόμη φορά ε, με το, το, το μαθηματικό μυαλό του όχι το τι έκανε αλλά το πού πάει η κατάσταση και το, το μέλλον ο Γεώργιος το είπε ξεκάθαρα όχι το είπε ξεκάθαρα καταρχάς σήκωσε το ανάστημά του Απέναντι στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Τα έβαλε ξεκάθαρα με την Ενωμένη ΕΕ Ευρώπη Και με τη στάση που κράτησε και κρατάει Ακόμα για τα θέματα της Ελλάδας Εδώ ρε ναι, παπαροευραίοι ε, Παπαροευρωπαίοι Όχι μη Παπαροευρωπαίοι τους είπε ο Γεώργιος Αλλάζει το παγκόσμιο σκηνικό Και μετά το μνημόνιο Ή μετά τα μνημόνια στην Ελλάδα ΕΕ Είναι ένα να αλλάξει και η αφήγηση Η αφήγηση Στην Ήπειρό μας Έλα, ο Γιώργος τώρα είναι, ήταν και ο πρώτος που μίλησε για global government global government δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με την Ηνωμένη Ευρώπη μεγάλη. Ο Γιώργος ασχολείται με την παγκόσμια διακυβέρνηση. Κατάλαβες. Και εκείνο που τόνισε βέβαια και αυτό μας ανησύχησε περισσότερο, ή δηλαδή, σας δεν νομίζω, είναι ότι τόνισε το είμαι πάντα εδώ. Είμαι και θα είμαι εδώ. Κατάλαβες! Διότι η Ελλάδα χωρίς Παπανδρεό Καρλάμαν Μητσοτακέους δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είμαι εδώ. Αυτό ήταν το κλουτ της ιστορίας. Και θα είμαι εδώ. Επίσης, τι είπε για τα σκάνδαλα των Για τα σκάνδαλα. Για σκάνδαλα, ρε παιδιά να μου, σας παρακαλώ. Λοιπόν, μίλησε και για τις ΜΚΙΟ. Και, και τι είπε το παιδί, ε είπε παλεύουμε για το σοσιαλισμό παλεύουμε για το σοσιαλισμό αυτά είπε κυρία μου και κυρία μου όπως βλέπεις όπως βλέπεις αυτό, αυτή η σουργελιάδα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και ειλικρινώς δεν θα μας πείραζε τόσο με όλη αυτή τη, ε, με όλη αυτή η σουργελιάδα Την ζούμε, τη ζούσαμε τουλάχιστον εμεί τα τελευταία 30-40 χρόνια έτσι Λοιπόν, εκείνο που μας πειράζει είναι ότι συνεχίζεται και μεγαλώνει εν μέσω θανάτων σφαξίματο ανθρώπινων όντων Κατάλαβες, εν μέσω πόνου και δυστυχίας Αυτό είναι το οποίο μας ενοχλεί Τα άλλα που μας ενοχλούσαν τα 30-40 τελευταία χρόνια δεν τα αντιπαρερχόμεθα Αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά όπως βλέπεις λοιπόν δεν έχεις γλιτωμό. Κανέναν. Κανέναν μιλάμε γλιτωμό. Διότι όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, δηλαδή αν δεν έπρεπε να είναι φυλακοί αυτή τη στιγμή Παπαντρέου, Καραμανλής, Σιμίτης, Μητσοτακέη, όλοι μαζί, οικογενειακός τώρα μιλάμε. Έτσι λοιπόν. Ποιος έπρεπε να είναι φυλακή. Ο Ρόντος. Ο οποίος πήρε 9 εκατομμύρια ευρώ για τις Νάρκες. Και άλλα 15. Ο Ρόντος. Δηλαδή βάζουμε φυλακή τον χειριστή ενός μηχανήματος σε ένα εργοστάσιο το οποίο ανατίναξε μια ολόκληρη πόλη από λάθος και τον επιχειρηματία τον αφήνουμε στη βίλα του να κάνει τα μπάνια του με τον κομμενάκι ή με τέσσερα κομμενάκια στην πισίνα. Αυτή είναι η με τεσσερα γομενακια στην πισινα αυτη ειναι η κατασταση θες δεν θες. Και δεν μιλάμε να, να, να τους πιάσεις αυτούς τώρα να τους βάλεις φυλακή για να κορεστεί το αίσθημα της εκδίκησης της οποίας, το οποίο μπορεί να έχει ο καθένας. Μιλάμε να τους πάρεις να τους βάλεις στο σκαμνί Να σταξεράσουν όλα Και να τα ξερνάνε σε απευθείας μετάδοση Να τα ακούει Ο Μπαρμπαμίτσος στο χωριό Να τα ακούει, μέχ, να τα ακούει μέχρι Και στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας Ο καθένας για, για το τι Του στείνανε Και τους στείνουνε 200 χρόνια τώρα Αυτές οι μορφές Τα τελευταία τουλάχιστον Κοντεύουμε 100 χρόνια Οι Παπαντρεοκαράμανλο Μητσοτακέοι με πασαλήματα αποσημίτιδες και όλα αυτά τα μπουμπούκια. Λοιπόν, λοιπόν αυτό είναι η απευθείας μετάδοση. Αλλιώς, τι, τι ζητάς από έναν κομματόψιφο κουβαλίτη, τι ζητάς, τι ακριβώς ζητάς. Βάζει λέει Λουκέ το ελληνικός αριθμός, ρε ρυθμός, ε, ναι. Ο ελληνικός αριθμός σταυρός και το νοσοκομείο Ερίκος Ντινάν. Λουκέτο λοιπόν είναι σε απόγνωση οι εργαζόμενοι ε... το... Αυτό πραγματικά το στολίδι για την υγεία Το οποίο ήταν το Ντινάν ήταν ένα καλό νοσοκομείο Κινδυνεύει ανοιχτά με Λουκέτο Κατάλαβες μεγάλε Πώς να μην κινδυνεύει ανοιχτά με Λουκέτο Όταν, όταν... Να σου το πω αλλιώς ο πολύτιμος τηλεοπτικός χρόνος το 80-90% διατίθεται στις μαλακίες να σου το πω έτσι ωραία τώρα μη σε πειράζουν οι λέξεις που λέει το καρτούν το ελληνοφανές μπουμπούκος υποστηρίζοντας τον θάνατο των Ελλήνων και προβάλλοντας τον και έχοντας, έχοντας απέναντι δημοσιογράφου οι οποίοι δεν, δεν τον, του, τουλάχιστον ρίξουν μια σφαλιάρα να μείνει στην ιστορία και δεν διατίθεται για τα προβλήματα όχι μόνο των εργαζομένων στο κάθε ερίκος Δινάν αλλά των πασχόντων αυτή τη στιγμή γιατί αν δεν το καταλάβατε αθάνατοι ελληνάρες που τσικνίζατε χτες έχουμε και πάσχοντες στην Ελλάδα από ασθένειες από, από γερατιά από διάφορα πράγματα τέλος πάντων, τα οποία τους βρήκαν όταν τους χτύπησε την πόρτα κάτι την οποία πόρτα δική σου δεν χτύπησε τίποτα, γι' αυτό και νιώθεις αφάνατος. Λοιπόν, τι περιμένεις από εκεί και πέρα? Τι ακριβώς περιμένεις? <μήκλειά> <μήκλειά> Α, περιμένεις, περιμένεις να, να, να ακούσεις, ας πούμε, την ανάλυση του ηγέτη Κουρέλι ο οποίο. Α, και αυτό. Ετοιμάζεται κι αυτό τώρα. Δεν γίνεται. Χωρί Κουρέλι τώρα. Πώ λένε να πούμε. Ε, όλα στον καιρό του. Και ο κουπό το λένε. Μάρτιν. Δεν θυμάμαι την παρέμβαση. Όσοι πιστεύουν, λέει, ότι θα σκίσουν το, νημο, το μνημόνιο, α επιλέξουν δραχμή. Μα είπε ο Κουρέλα. Με λίγα λόγια, για να μην ασχολούμαστε με τέτοιε κατόφατσες Τι σου είπε λοιπόν ο Πατριώτη, Ή μνημόνια, ή δραχμή. η μνημονια η δραχμη Πρόσεξε, θα είσαι υπουδου, υποδουλωμένος στους κατακτητές στα αφεντικά του κουρέλι ή θα γυρίσεις τη δραχμή. Τα γνωστά καραμαλής τανξ, διλήμματα τα οποία κατά περιόδους βάλαν σε μάστο το πόπολο. Τώρα έγινε και ο κουρέλι. αυτή η αριστερή μορφή λοιπόν να μας βάζει διλήμματα και να μας σκιάζει μεγάλε. Και εγώ θα επαναλάβω κουρέλι χωρίς παλαμακιστές είναι απλώ ένα κουρέλι. Τη μεγάλη ευθύνη πια σε, αυτή, σε αυτό το γεωσύστημα, για να χρησιμοποιήσω και τσιριζέι και σε εκφράσει. Το έχουν οι παλαμακιστές Το έχουν οι ψηφοκουβαλιστέ και όχι τα κουρέλια τύπου κουρέλι. Τέλος Is bleeding in the Παρακαλώ Πολύ σωστή παραδείρηση <σχετίζα> Πάντω το δίλημα προ... Καλά λέει εδώ τηλεακροατής Πολύ ωραία παραδείρηση <σχετίζα> Κόμματα ή Ελλάδα Δεν πήγε ποτέ Στο μυαλό των ψηφοκουβαλιτών Οι οποίοι ανταλλάσσουν την ψήφο τους Για ίδιον όφελος Καθαρά και εξάστερα πια Εντάξει μην, μην βαφκαλιζόμαστε. Και μη χαϊδεύουμε τα αυτιά μας. Κόμματα ή ε oh, Ελλάδα. Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με όλα αυτά, με ελευθερία, με με με. Όχι, ποτέ δεν μπήκε. Αυτό. Στο μυαλό των Ελλήνων. Των ψηφοκουβαλλυτών. Παρακαλώ. Celebretti, ορίστε παρακαλώ. για Γιαούρδες για το νόμισμα ή για την Ουκρανία. Για το νόμισμα το καινούριο λες τόμας. Έλα. Τι έχεις τίποτα δεν της πάθει. Έλα προφόρα Για ούρ ελάδα πήτα γύρω. Διπλόπιτο Θέλει ο φίλος. Λοιπόν τώρα που θα έχεις και το καινούριο νόμισμα για ούρ Που σου ετοιμάζει το ίδρυμα Λεβί. Ωραία, Λεβί. Έλα. Παρακαλώ. Just like you Far more shocking than anything I ever knew Right on cue Can't stop addicted to the shindig μέσα καλά λέει ένα φίλος εδώ Μια εικόνα ίσω χίλιε λέξεις Ο κύριος Μπαρβαφώτης Ωδερφέ μου έχεις δίκιο το θέμα Ξέρεις Σου λέω το θέμα είναι πια Ότι να μην, Για να μην ε, ψάχνουμε τώρα δικαιολογίες Την απόλυτη ευθύνη Πια την έχουν οι ψηφοκουβαλητές Οι παλαμακιστές Αυτοί που πιστεύουν αυτή τη στιγμή Πιστεύουν αυτή τη στιγμή Ότι θα τους αφήσουν εκεί εγώ επαναλαμβάνω την ερώτηση. Μεθαύριο, τελειώνοντα και αυτέ οι εκλογέ, βγαίνοντα, κάνοντα και όλα όσα γουστάρουν θα σου πούνε πάρα πολύ απλά πόσα παίρνει. Έχειλια, τόσα, εκατό, οχτακόσια ξέρω εγώ. Ρε τσίπα, δυο εκατοστάρικα και κάνε τον Μπέκεψη Τι θα του κάνει, Ντάτσι Ντάτσι. Και θέλει να σου πω και κάτι το οποίο θέλω να σου το πω πάρα πολύ καιρό. Αλλά μου. Ε, το, όχι ότι το, το, το, το ξεχνάω. Να σου το πω λοιπόν και αυτό. Έχει αυτή τη στιγμή της ε, ε, στην Ελλάδα έτσι, ε, ε, ένα πράγμα που λέγεται Εκκλησία της Ελλάδας Και κάνει αυτά που κάνει δίθεμου μου τάχα μου: κάνει το κοινωνικό της έργο, πιο κοινωνικό. Καταλαβαίνει: βάζει να καζάνι εκεί από τα δισεκατομμύρια που έχει να βράσει πατσά, να τον κόψει με το ψαλίδι, να μοιράσει στου πεινασμένου. Ξέρει να σα ρωτήσω κάτι, παπάδε μου, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι του Θεού σα. Πιστεύετε εσείς ότι τελειώνοντας την Ελλάδα θα συνεχίσετε να λέγεστε ή να θεωρήσετε ή να, να επιβάλλετε αυτό που φτιάξατε την Ελληνορθοδοξία; Πιστεύετε εσείς ότι οι κατακτητές, καθολικοί, προτεστάντες και οτιδήποτε άλλο δεν έχουν δικό τους θεό να σας επιβάλλουν. Το πιστεύετε λοιπόν ότι θα σας αφήσουν να κέτε τα κεριά σας και τα λιβάνια σας στο Θεό σας Απολαμβάνοντας τα δισεκατομμύρια Από το μαγαζάκι που είχατε ανοίξει τόσα χρόνια Το πιστεύετε αυτό Θα σας αφήσουν και εσάς Είστε το τελευταίο στάδιο εσείς Το πρώτο τελευταίο στάδιο Είναι αυτό το 68% Που θα του πούνε έλα εδώ ρε, μάγκα Τσίμπα δυο κατοστάρικα Και του μπεκή ψιλοκομένη Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο στάδιο Εκείνη τη στιγμή λοιπόν Που θα είσαι σε απόγνωση Γιατί θα είσαι σε απόγνωση και θα κάνεις; Θα βγεις στο δρόμο Να κάνεις τι Αγωνιστική γυμναστική Είδαμε λοιπόν και τους αγρότες Ε yeah. ναι. Ωραία Είδαμε λοιπόν και τους αγρότες Τα διαλύουν λέει τα μπλόκα Ξέρω εγώ κάπου δεν έβλεπα και την είδηση Αφού κάναν την αγωνιστική τους γυμναστική Έλεγα εγώ αφού πάνε μπροστά Οι αγροτοπατέρες Τα αγρότες τι σας περιμένει Γυρνάνε λέει στα χωριά Βλέπεις ότι δεν, δεν αλλάζει τίποτε. Οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιες ιστορίες, οι οποίες οδήγησαν την κατάσταση αυτή, τώρα σώνουν και τους αγρότες, αλλά το ζουμί, κοίτα το ζουμί, το σημερινό το υφιστάμεθα, το αυριανό λοιπόν, είναι ακριβώς, παρακαλώ. Εντάξει έχεις σε αυτό που λες Οι αγρότες δεν κατάλαβαν ακόμη Ούτε τα χωριά δεν είναι δικά τους Γιατί δεν είναι τα χωριά δικά τους Ας πάνε να ρωτήσουν τις σκουριές Τι έγινε εκεί Όπως επίσης ας, Όσοι ακούγατε αυτή την εκπομπή Σας είπαμε εδώ για τον επιφανιούχο Δεν το έβγαλε κανένα άλλο μέσο Τι σημαίνει Τι, τι έχουν ψηφίσει δηλαδή Για να πάρουν όχι το χωράφι ενός ανθρώπου και το σπίτι Ολόκληρες πόλεις Λοιπόν, οπότε λοιπόν, μην, μου, μην ψάχνουμε για δικαιολογίες Πάμε στο πρώτο τελευταίο στάδιο Που είσαστε εσείς το 68% Που αυτή τη στιγμή τσικνίζετε πιστεύοντας ότι είστε αθάνατοι Και το επόμενο στάδιο λοιπόν είναι να σου βαρέσουνε Και α, αυτά τα πιστεύω που έχεις Έτσι, οι παπάδες πιστεύουν αυτή τη στιγμή Ότι θα είναι με τα πετραχίλια Ακόμη στον δρόμο Παρακαλώ εντάξει ας μην το να σου πω κάτι αυτά που, λες, αυτά που λες έχεις δίκιο απόλυτο το θέμα είναι το θέμα είναι ότι εμείς δεν εννοούμε να καταλάβουμε ότι με, σύμφωνα με, με αυτά τα οποία υπογράψανε επαναλαμβάνουμε υπογράψανε και είναι νόμοι του κράτους δεν έχει τίποτα δικό σου μεγάλε τίποτα δεν μιλάμε για τι δημόσιες υπηρεσίες τώρα και κράτος και τέτοια όταν σας αναλύαμε από εδώ τον επιφανιούχο δεν ξέρω πόσοι θα το καταλάβατε Αλλά δεν το ακούσαμε από κανένα κόμμα να μπαίνει αυτό για ερώτηση στη βολή Παρακαλώ θα σας φέρνω τσιγάρα εγώ στη φυλακή Έλα, γεια, γεια σου <laughs> <laughs> <laughs> Θα σου θυμίσω κάτι Βέβαια, στα πρώτα που είπε, Δεν είναι νομίζω να είπα τίποτα διαφορετικό από το μικρόφωνο <laughs> <laughs> okay. Θα σου θυμίσω κάτι Μια κουβέντα που λέω έλεγα εδώ παλιότερα Και την ε, έλεγα Μπορείς να τους παίξεις σε οποιοδήποτε γήπεδο Μπορείς να τους κάνεις Ό,τι βάλει το μυαλό σου το μοναδικό γήπεδο που δεν μπορείς να τους παίξεις Είναι η επικοινωνία Δεν μπορείς Όσο μάγκας και δεν ξέρεις Ποιος είμαι εγώ ρε να είσαι, Δεν μπορείς να τους παίξεις μεγάλε Στην επικοινωνία Η οποία σημαίνει και χειραγώγηση μαζών Δεν μπορείς να τους παίξεις Τώρα θέλεις εσύ να το καταλάβεις αυτό Οκ okay. <Τι> Δεν θέλεις να το καταλάβεις Και πάλι εδώ αν είναι αυτό το μικρόφωνο ελεύθερο Θα είμαστε να τα λέμε Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση <Κι> Την τελειώνουν την κατάσταση <Κι> Και αν νομίζουν ότι οι παπάδες θα ανεμίζουν τα θυμιατήρια τους Μεθαύριο Παρακαλώ <Κι> Έλα <Κι> Δεν πειράζει <Κι> Α, μπράβο <Κι> Τι μου... Τι είναι Να σου... Έλα εντάξει... Έλα... έλα. Για ποια θέλης... Γιατί... Δεν κατάλαβα... Κάνεις μεγάλο λάθος αυτό που λες... Κάνεις μεγάλο λάθος και απευθύνεσαι, απευθύνεσαι... σε μένα αυτή τη στιγμή... Και μου λες ότι... με από κάπου... Να πω τα πράγματα με το όνομά του... Σε μένα, σε μένα απευθύνεσαι σε, Συγγνώμη απευθύνεσαι σε μένα Έλα ρε τώρα Έλα, έλα άσε να το πομπή τώρα Γιατί δεν είμαστε δυο μας Έλα έλα, έλα. Ε, ναι, Εντάξει έλα προχώρα, προχώρα Προχώρα σου λέω Έλα άσε με, άσε με να κάνετε Έγινε εντάξει Έλα γεια yeah, γεια yeah. <laughs> Μου προκάλεσες γέλιο Δεν μπορώ να μη γελάσω Με αυτό που μου πει. Ακούτε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι παλιότεροι που ακούτε από την εποχή του Σιμίτη και παλιότερα Ακούτε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει κολλείεται να πει τα πράγματα με το όνομά του. Αγαπητέ μου εγώ δεν θέλω να σε βεβαιώσω ότι λέω τα πράγματα με το όνομά του. Απλά λέω τα πράγματα που έχω στο δικό μου κεφάλι Και το δικό μου κεφάλι λέει ακριβώς αυτά που λέει η γλώσσα μου Κανένας μα κανένας δεν θα μου βάλει εμένα στο κεφάλι Τι θα πω, δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει στο μέλλον ούτε θα υπάρξει στο μέλλον διότι εγώ δημοσιολόγος δεν είμαι από τα παιδάκια που έκανα ποτέ κολοτούμπες για ένα τσίπουρο δεν ξέρω αν με συλλίβεις παρακαλώ ναι ναι μμμ mm. έλα <laughs> Να σε καλά φίλε Λοιπόν ένας παλαιός ακροατής Μου είπε Μια κουβέντα που είπε ένας σοφός παλιότερα Και είναι η εξής 1500 εγώ Και 1300 εγνέκα Λοιπόν Να σου πω κάτι στον προηγούμενο φίλο μιλάω το τι έχει στο μυαλό σου, ελεύθερο άνθρωπο, είσαι να το έχει. Oh, λοιπόν, αλλά αφού ακούσει, δεν ξέρω, πιστεύω, oh, λέω ότι θα έχεις διαμορφώσει και κάποια άποψη. Δεν mm -hmm. έχει σημασία, πάμε παρακάτω. Κυρίε μου και κύριοι, λοιπόν, τι έχουμε. Α, oh, Ο κύριο Μπεμπεζενή ζήτησε τη γνωμοδότηση του νομικού συμβουλίου του κράτου. Γιατί, έκαλε πιέζει, λέει, να αλλάξει από γνωμοδότηση σε απλή πρόταση για να μην πιέσει του Γερμανού. Ε, είπα κι εγώ. Να πιέσουμε τώρα τους Γερμανούς Απ' την άλλη πλευρά Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Της Γερμανίας Με τον ομόλογο του Πρόεδρο της, της Γερμανικής Ελλάδας Παπούλια Στις 5 Μαρτίου θα είναι Στους λιγιάδες πάνω Ελληνάρα μου Για να καταθέσουν στεφάνια Για τη γενοκτονία των Ναζί Γιατί και στους λιγιάδες πάνω Οι Ναζί όπως και στο κομμένο, παρακαλώ Ναι Σας ευχαριστώ Λοιπόν Έσπαξαν, αιματοκύλησαν Ξέσκισαν Το χωριό Και Θα πάει λέει ο πρόεδρο τη ελληνικής δημοκρατίας Της γερμανικής ελληνικής δημοκρατίας Με τον πρόεδρο της γερμανικής Γερμανικής δημοκρατίας Να καταθέσω στεφάνι Λοιπόν Κοίταξε να δεις τώρα. Εδώ τώρα το θέμα είναι το εξής. Οι Γερμανοί δεν δέχονται πολεμικές αποζημιώσεις και τέτοια πράγματα. τι πάει λοιπόν και καταθέτει ο ο ο Γκάουκ είναι ο πρόεδρος της Γερμανίας αυτός. Στεφάνη σε κάποιες που σφάξανε οι, οι πατεράδε του Γιατί για τέτοια ηλικία τον έχω μπαμπά μπαμπάς του αυτού Άσφαζε σίγουρα ήταν εδώ στο κομμένο Και ξεκύλιαζε ε, ε, έγκυες Εφόσον λοιπόν πάει Ο Γιώαχιμ Γκάουκ Μαζί με, το, με τον πρόεδρο της ε, ε, γερμανοελληνικής δημοκρατίας Παπούλια, Στους λιγιάδες Σημαίνει ότι αποδέχεται τα σφαξίματα Γιατί Λοιπόν οι... οι Γερμανοί δεν αποδέχονται αυτά που έγιναν δίδοντας τις, πολε... τις πολεμικές πέστες όπως θέλει αποζημιώσεις θα τη βγάλει με μια μεταμέλεια να τον πάμε να τον ταΐσουμε να πούμε γαλωτήρι στα Γιάννενα θα, ταΐ... θα μας αφήσει και τα παρακαλώ Σε καλά. Χαζέ μου χωριάτη Έχουμε την ίδια άποψη Διότι εμείς όπως πολύ σωστά ε, Παρατήρησες Είμαστε οι χαζοί χωριάτες Οπότε όλα αυτά τα παίξανε Δεν τα παίξανε Τους τα πήρανε σε στιμένες παρτίδες πόκερ ε, Με τα πολεμικά οι Γερμανοί Και έρχονται σήμερα Οι πρόεδροι παπούλιδες Παρακαλώ right. Παρακαλώ Ειδιατέρω με ιδιαίτερο right. ναι, μωρέ, τώρα. Α το ανοίξουμε την εκπομπή τώρα. Εντάξει Ναι, Ναι, Ναι, Ναι, Ναι, Ναι, Έλα έλα έλα Ναι, Ναι, Τι έγινε Ναι, για... yeah. Αυτό έλειπε yeah. Να δυο δύ δράμια μυαλό. Και να υποστηρίζεις αυτές τις ναζιστικές θηριωδίες Εδώ λοιπόν έχουμε το εξής Ο πρόεδρος της Γερμανοελλάδας Παπούλης Θα πάει με τον Γκάουκ Τον πρόεδρο της Γερμανογερμανίας Να, κατα... να ζητήσει με τα μέλια Λέει ο πρόεδρος Να πάνω και στους Ιγκιάδες Γιατί λοιπόν Γιατί ε? Γιατί Όσο για το καλά υποφίλος, είμαστε χαζί χουριάτες, παρακαλώ. η γνωμοδότηση όταν γίνεται πρόταση παίρνει αβάτζο καλά λέει εδώ τηλεακροατής οπότε λοιπόν το μόνο που θα μας μείνει εμά εδώ πέρα κυρίες μου και κύριοι δεν θα είναι η συγγνώμη ούτε η μεταμέλεια του γκάουκ διότι είναι γκάουκ γκάουκ κανονικός ο γκάουκ λοιπόν αλλά το τσερλιπίπι που θα τον πιάσει τρώγοντας γαλοτήρι ε, στα γιάννενα τι να κάνουμε μεγάλε τι να, κάνουμε? Α, να τα καταπιούμε και αυτά δεν γίνεται αλλιώ. Πρέπει να τα καταπιούμε και αυτά... Τι άλλο έχουμε... Ναι, επαναλαμβάνουμε λοιπόν... Οπότε... Απογνωμοδότηση θα γίνει πρόταση για να μην πιέσει του Γερμανού. Έτσι λοιπόν θα πάρω να βάτζο, θα πάει άλλα 70-80 χρόνια πίσω... Σε 70-80 χρόνια εδώ πέρα δεν θα υπάρχει ούτε ελληνική γλώσσα... Οπότε καταλαβαίνει δεν θα υπάρχουν Έλληνες για να διεκδικήσουν τίποτε... Ακούς κομμένο... Ακούς δίσκομο... Ναι, τέλος πάντων... Λοιπόν, η Ελληνίδα Σιμών, λοιπόν. παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, τώρα Αν προσβάλλουμε τον εαυτό μας διότι θυμηθήκαμε σε εποχέ. Ε, πως τη λένε τους δικούς μας ε, πεθαμένους και διεκδικούμε ε, ε, ο Αργύρης από το Δίστομο ε, δεν θυμήθηκε σε εποχές κρίσης την, ε, τον αγώνα τον οποίο έχει το κάνει ε, για αυτή την κατάσταση αυτό θέλω να σου τώρα αν ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ ή ο καθένας εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα για ψηφοθερία αυτό είναι η δική του δουλειά ο Αργύρης από το Δίστομο λοιπόν και άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα, δεν έκαναν τίποτα για ψηφοθερικού λόγου. Παλεύει χρόνια! Χρόνια παλεύει εναντίον τη Γερμανία για αυτή την ιστορία. Αν θέλετε περισσότερε πληροφορίε, επειδή και αυτό το έχουμε στο ραδιολόγο για το τι σημαίνει Αργύρι από το Δίστομο, μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε αναλυτικά την πορεία και του αγώνε του Αργύρι, ο οποίο αφού σώθηκε παιδάκι από τη σφαγή στο Δίστομο, μεγαλώνοντα, ξεκίνησε έναν τεράστιο αγώνα για τη δικαίωση. Των σφαγμένων Ελλήνων Των συμπατριωτών του εκείνης των Μιωτών Και όχι μόνο Ελλήνων ε, Οπότε λοιπόν Τώρα κοίταξε και μην αρπάξει τίποτα να πούμε Από, κανε, από, ε, από τιμή πρόσβαση που έχεις σε νοσοκομειακή και φαρμακευτική κάλυψη Αλλά αμάν Και ψυχικές ασθένειες λόγω κατοχής Τι έχουμε ρε παιδιά εδώ Τι έχουμε. Α η υγεία των Ελλήνων επιδεινώνεται από την οικονομική κρίση Μας λένε επιστήμονες Και έχουν, ε, έχουν λέει Ως πηγή τη συνέπειε από την κρίση Είναι η αδυναμία των ασθενών Να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες Όλα αυτά που λέμε δηλαδή καθημερινά Αντί να ορίονται τα κολοκάνα λάτους Και οι για αυτή την ιστορία Για τους ανθρώπους Θέλουν να σώσουν τι τώρα Δεν ξέρω ας πούμε Τι ακριβώς θέλουν να σώσουν Πάντως αυτού τους ανθρώπους δεν θέλουν να τους σώ Ταυτοποιήθηκαν από το ΚΕΠΙΟ και το Υπουργείο Μεταφορών οι 730.000 οδηγοί που έχουν ανασφάλει στα αυτοκίνητα. Όχο, όχο, το Υπουργείο στέλνει το λογαριασμό. Οπα! Σου στέλνει το λογαριασμό το Υπουργείο, μεγάλε. Σου στέλνει το λογαριασμό το Υπουργείο αφού δεν πλήρωσες την ασφάλεια. Θα μου πεις πού τα βρει. Και θα ξέρω που θα βάλει και το λογαριασμό που θα σου στείλει το Υπουργείο. Καμία αντίρρηση. <laughs> Απλά σε ενημερώνω. Κάθε μέρα που πηγαίνει στο Γάμα το κυβότιο θα έχει και από μία λοιπον Λοιπόν, τι είναι, τρέλα. Ένα άγνωστο λέει πυροβόλησε έναν 13χρονο τσιγκάνο στην Πάτρα γιατί μάζευε ξύλα. Λέει Για να ζεσταθεί ο τσιγκάνο του ρηξε. Και άλλα παιδάκια ήταν. Μάζευαν ξύλα. Στο κραμανδάνιο. Και είναι τραυματισμένο ένα 13χρονο. Έχουμε λαλίσσε τέλος. Έχουμε λαλίσει τι προάλλε ο άλλος που στη ρόδο είχε πυροβολήσει το 12χρονο που έπαιζε γιατί τον ενοχλούσε. Λοιπόν, έχουμε λαλίσει σου λέω. Σήκωσε καραμπίνα εναντίον παιδιών που μάζευαν ε, ξύλα για να ζεσταθούν και τραυμάτισε ένα 13χρονο πιτσερικάκι. Τι θε τώρα, Λοιπόν, τι έχουμε, αγαλά στην Ξάνθη, λοιπόν, μία ώρα έκατσαν όρθιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ξάνθη για να ακούσουν τη γενική γραμματέα της ΑΔΕΔΗ που πήγε επίσκεψη και έγινε επανάσταση Μία ώρα λοιπόν δεν καθόταν σε καρέκλα και το θεώρησαν μαρτύριο ορθοστασίας Το καψόνι της ορθοστασίας λοιπόν Αναγκάστηκαν να στέκονται όρθιοι άνθρωποι. Δεν έχουν ξαναγίνει που είναι, νό, αυτό Άρχισε να ορίονται Σου λέω Έγάλε. δεν πρόκειται για τρέλα Πρόκειται σου λέει, Η Σουργελιάδα έχει περάσει στο κύτταρό μας Μέσα <Κι> Διότι δεν είχαν λέει καρέχλες Και καθόταν όρθιοι μία ώρα Σου λέω για να ακούσουν την αδεδί Τη γραμματέα ανέβει και πάρω να τα προγυμνάσει Για καμία αγωνιστική γυμναστική Τα παιδιά δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς τι άλλο να κάνουμε, ρε, Λινάρα, τι άλλο να κάνουμε. Βέβαια, όλοι αυτοί είναι, ανήκουν σε εκείνο το περίφημο 62%, <laughs> ξέρεις, το οποίο τρελαίνεται, έχει σύμμαχο τη Μέρκελ, το Σόμπλε, τη Λαγκάρντ. Είναι σύμμαχος, σύμμαχοι με τους Γερμανούς, δεν μπορούν να κάνουν χωρίς Ευρώπη και Ευρώ. <laughs> Κατάλαβες. Ή, μα, και επίσης, ανήκουν σε αυτούς που περιμένουν τα όνειρά του να πάρουν εκδίκηση. Α, Αχοριστε. Ah, χωρίστε Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Να καθόταν Ναι. καθόμαστε Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν όταν τρώνε τις τυρόπες τις από μέσα Και μας χλεβάζουν Τι θα ε, ένιωθα <laughs> Αυτό είναι το 62% Είναι ένα 62% Το οποίο θέλει καρέκλα Και δανειζόμενη Ελλάδα Και υπάρχει και ένα 38% Όπως γράψαμε και στο προηγούμενο αρθράκι Το οποίο Ξαφνικά αναζητά πατρίδα Αυτό είναι μια καλή καλή αρχή Κατάλαβες Το 62% θέλει υποτακτική κατάσταση και δανικά και το 38% ξαφνικά έρχεται να αναζητά τη χαμένη του πατρίδα και είναι καλή αρχή αυτή Ορίστε. θέλει Α, ναι, σωστά, σωστά Να τελειώσω αυτό Πολύ σωστή η παρατήρηση του φίλου τηλεακροατή Ξέχασαν, λέει, τις ώρες που περίμεναν Ώρε ατελείωτε να μιλήσει ο Αντρέα και τα άλλα μπουμπούκια από τα μπαλκόνια. Ώρε ατελείωτε με τη σημαία στην πλάτη και τώρα δεν μπορούν να καθίσουν ούτε μία ώρα όρθιοι. <Και> Καλά κάνουν οι άνθρωποι, <Και> Είναι εξέλιξη όπω και να το κάνει. <Και> Αλλά τελειώνοντα να σου πω, φοβού του ε, με αφορμή το χθεσινό άρθρο στον τοίχο, όποιο θέλει το διαβάζει, φοβού του Ιτυμένου. <Και> <Και> φοβού του <ητυμένους. Και> Διότι το δίσε ξαμαρτίν. Είναι ίδιον των Ελληνοφανών και όχι των Ελλήνων ητιμένων <Τι> Αυτά και ανοίξτε τέρματα τα ραδιοφωνά σας, Να σας βάλω ένα τραγούδι για όλους εσάς τους αμετανόητους Ανοίξτε γιατί είναι κακή ηχογράφηση και τα λέμε <Τι> η καρδιά του Κιαράτα άλλης σε γυρεύεις λοιπόν να τελειώσουμε Rocks. τελειώσουμε ροξάν. Mm -hmm. λοιπόν τι σου έλεγα mm -hmm. αυτά τέλος για σήμερα ε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους που ακούνε και εκτός στο ραδιοφώνου μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Rocks. θα ακολουθήσουν τα γλεντια του καναλάρχου mm -hmm. ευχαριστούμε όπω είπαμε όλους τους φίλους που ακούνε για την υπομονή τους και τις ωραίες παρατηρήσεις τους Ευχόμεθα να είναι πάντα εδώ για ακρόαση Όλοι αριθμητικά καταλαβαίνετε τι λέω έτσι Ρο! Να είστε όλοι καλά Πάντοτε, μα πάντοτε have... Γεια και χαρά σας. onena koma fm st